Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, ο κύριος Γιώργος Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή ε, ε, υπάρχει, μια συζήτηση, υπάρχει μια συζήτηση Υπάρχει μια συζήτηση τελευταίως, εάν ε, πρέπει τα παιδιά να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ποια είναι τα η δική σας άποψη. Όλοι, Τα παιδιά και όλοι πρέπει να κάνουν το αντικρυπτικό εμβόλιο εκεί όπου υπάρχει ένδειξη και είναι άτομα συνήθως τα οποία ε, έχουν βασικά προβλήματα. Mm -hmm. Δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες. Είναι να, είναι, να είναι άτομα, άτομα, άτομα ε, υψηλού κινδύνου, να σταχειολογήσω μερικά από τα προβλήματα τα οποία καταρχήν. Ε, γίνεται σε άτομα ηλικίας άνω το 60, μέχρι ε, 60 χρονών, 64 χρονών και άνω. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι, πρέπει να γίνει δηλαδή σε παιδιά και νύριες που παρουσιάζουν ένα ή περισσότερους, μας τα αρχιολόγησουμε ερικά για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε λίγο το πρόβλημα, από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή έχουν χρόνια νοσήματα, <Κι> να έχουν σοβαρό άσμα <Κι> ή άλλες χρόνες πνευμονοπάθειες, <Κι> να έχουν καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διεθαρχή, <Κι> να έχουν κάποιο πρόβλημα νόσο ανεπάρκειας, <Κι> να έχουν κάνει πρόσφατα μεταμόσχευση οργάνων, <Κι> να έχουν κάποια εμολυτική ανεμία χρόνια νοκυταρική κλπ. Σαχαρόδι διαβήτη, χρόνια νευροπάθεια, νευρολογικά νευρονομικά νοσήματα, έγκυες ανεξαρτίουσης ηλικία ενήλικες ε, οι οποίοι να είναι ταχύσαρτοι με μεγάλο σωματικό βάρος και λοιπά mm -hmm. Έτσι. και παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη για χρόνια νοσήματα και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα, όλοι οι υπόλοιποι. Και για παιδιά, και yeah. για παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ασθενή επαφή με παιδιά κάτω των έξι μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, όχι τα ίδια τα παιδιά, τα άτομα τα οποία φροντίζουν τα παιδιά. Μάλιστα. Και, σε, και, κλειστή, και οι πολύ κλειστοί, τώρα με το συγχρονισμό ναι, οι πολύ κλειστές ε, ομάδες ε, εργαζομένων όπως είναι σε νοσοκομεία κλπ. Και, και εργαζόμενοι όπως είναι σε άλλες εργοστάσια κλπ. Που έχουν πολύ στενή επαφή. Δηλαδή παιδιά τα οποία είναι φυσιολογικά, ναι. δεν έχουν κανένα χρόνιο πρόβλημα. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές μέσα, δεν είναι απαραίτητο να κάνουν το εμβολιασμό. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή εναπόκειται ε, στους γονείς εάν επιθυμούν ή όχι να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Στους γονείς, εναπόκειται στους γονείς, ε, οπωσδήποτε. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο των γονιών, είναι και του παιδίου. Ότι δεν κάνουμε εμβόλια, δεν έχει ένδειξη να κάνουμε εμβόλια σε αυτά τα παιδιά από τη στιγμή που... Δεν παρουσιάζουν ένα από, τα παρακάτα, από αυτά τα προβλήματα Από αυτά που μας. είπατε Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο Ο μη εμβολιασμό, με το αντιγρυπικό εμβόλιο ε, Προκαλεί λεφιεμία και καρκίνο Όχι βέβαια Γιατί Δεν το... μπορεί να υποθεί αυτό σε καμία περίπτωση Δεν μπορεί να υποθεί αυτό Και όμως έχει υποθεί γιατρέ μου από γιατρό Σε καμία περίπτωση δεν το ξέρω, δεν το ξέρω Αλλά αυτό δεν μπορεί και δεν στέκει Βιβλιογραφικά τουλάχιστον δεν στέκει Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Τι να μπει κανεί. Τώρα, κυκλοφορεί η ογενή γαστρεντερίτιδα. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, Δεν είναι ο Γιάννη Γαστρεντερίτιδα. Η γαστρεντερίτιδα είναι ενό των παιδιών τώρα αυτή τη περίοδου. Mm -hmm. Πάρα πολλά παιδιά, 8, 9, στα 10 παιδιά που πάσχουν αυτή τη στιγμή, mm -hmm. πάσουν από γαστρεντερίτιδα. Απλά πράγματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, mm -hmm. απλά πράγματα γιατί αυτή η καστρατηρία μπορεί να συναδεύεται από πυρετό αλλά μπορεί να μην έχει καθόλου πυρετό, κρατάει σύντομα αν αντιμετωπιστεί επαρχώς στην αρχή mm -hmm. και τη λέω σύντομα δηλαδή αν υπάρχει έμετος που είναι ένα σύμπτωμα το οποίο είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί να του κόψουμε για τι επόμενε 2-3 ώρε τα υγρά να μην πάρει καθόλου. Γιατί, αν του δώσουμε στην αγωνία των γωνιών μέσα να δώσουμε κάτι παραπάνω, για να μην πάθει κάτι το παιδί και με, μην αφιδατωθεί. Ναι. Ε, να το αφήσουμε 2-3 ώρε να μην πάρει καθόλου τίποτα μέχρι να ηρεμήσει λίγο του σταμάτη και από εκεί και πέρα σιγά-σιγά με νεράκι και στεγνό φαγητό στο επόμενο διάστημα να το αντιμετωπίσουμε. Αν βέβαια δούμε ότι. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και το παιδί αρχίζει και μειώνονται τα ούρα του, μειώνονται η διούρηση του. Δηλαδή τότε πρέπει να εκτιμηθεί από ένα γιατρό ναι. για να σας πει, να πει ακριβώς τι γίνεται ή να εισαχθεί στο νοσοκομείο να πάρει υγρά mm -hmm. ή να αντιμετωπιστεί με λίγο περισσότερη, ας το πούμε, φροντίδα στο σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Για τις είστε συμβουλές καλά. που μας δώσατε. Καλή ό, σας ό, χαίρετε, ημέρα. Βεβαίω, Καλή για, σας για, για, ημέρα. Για.